Πιτσαμπάλα. Πιτάλα. Πιτσαμπάλα, πιτάλα, είναι μια φράση που και μια εικόνα που την ε, ζούμε όλοι σε θεάσει θεαμάτων, ποδοσφαίρων, μπάσκετ, γυροβίζιον, πίτσα μπάλα. Εδώ βέβαια είναι ε, μόνο αθλητικό, α, αλλά είναι μπορεί αθλητικό ε, ε, αφού οπληκό. λέει μπάλα, Ξέρω εγώ. είναι ο Ευαγγελάτος. Γιατί όμως ο Ευαγγελάτος ε, λέει το πίτσα μπάλα. Μπήκε ο, στο γη, σε καναγήπεδο μέσα, με τα 3D, με αυτά, μπήκε α, α, στο μια. Final Four, έχει περάσει ο Ευαγγελάτος στο Final Four. Άλλοι, όχι. Δεύτερον, τρίτον, πε άλλο ένα. Τι σου πάει στο νου, τι σου έρχεται στο νου, Ότι είναι το πεπερώνι, μέσα σε μια πίτσα το και είναι το πεπερώνι. <laughs> ότι είναι κάτι σχετικό με πίτσα. Όλο ναι, αυτό. Ε, ου. <laughs> λοιπόν, ναι. να ακούσουμε. Πίτσα πάλι, πίτσα πάλι. <laughs> ναι, <ξέρουμε. laughs> να. να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώ είναι αυτό. Ο Καρδινάλιο Ιεροσολήμων λοιπόν είναι ο Καρδινάλιο πίτσα μπάλα. Και γράφεται και έτσι. <laughs> Στα ο Ιταλικά καρδινάλιος το όνομά του. λοιπόν πίτσα μπάλα. Είναι ο καρδινάλιος που βλέπετε. Το όνομα επειδή κυκλοφορεί και προσφέρεται για να χαμογελάσει κανείς και να αστιευθεί είναι το όνομα ενός καρδινάλιου, ο οποίος έχει ιστορία. Ο Πίτσα Μπάλα λοιπόν, δεν ξέρω αν θα γίνει πατριάρχης, ε, αν θα γίνει, ε, συγγνώμη, πάπας. πάπας, δεν είναι στα φαβορεί. Όμως, παρότι μας... Έθελξε το όνομά του, που πάρα πολύ μας αρέσει. Όχι μόνο εμάς, Νίκο. Ναι, το πιτσα μπάλα δεν υπάρχει ένα. καλύτερο, έτσι. <χει> ε, πρόκειται για έναν ε, ιερωμένο ο οποίος <χει> έχει έργο. Είναι καρδινάλιος. Με λίγα θε... λόγια δεν είχαμε θέματα. <χει> <χει> ναι. Βρήκαμε τώρα αυτό Όχι, ένα περίεργο όνομα. Είχαμε Να το μια, πούμε. Χαρά, μια χαρά θέματα. Ναι, δεν, έχει, δεν, θα, δεν είναι φαμβολο, δεν θα είναι υποψήφιο, δεν θα, ε, το, δεν θα εντάξει, είναι το άλλο, δεν αλλά είναι... έχει περίεργο όνομα. συγγνώμη υπάρχει μητροπολίτης Μητροπολίτη Είναι θέμα αυτό. Να. Μισό. Να. Είναι καρδινάλιος Για μα είναι θέμα για κάποιους Είναι καρδινάλειο και θα γίνει και δικό σου θέμα τώρα. Α. Είναι καρδινάλιος στην Καθολική εκκλησία και τον βαφτίσαν Πίτσα. Και μπάλα. Και <laughs> δηλαδή αυτό δεν είναι θέμα. Έτσι θα Εντάξει, περάσει. Οι καθολικοί κάνουν διάφορα. Κάνουν διάφορα. Έχουν αλλά... και τα, τα, τα, τα ρεσότα ηλεκτρονικά. Τι είναι αυτό τώρα. Κανονικό. Ναι, ναι. Θέλω στο να στο πω. Εκκλησία. Είναι θέμα και μάλιστα. Επειδή είναι όλοι υποψήφια, 133 νομίζω, μπορεί, δεν το ξέρει πώ θα τα φέρει η μοίρα, Μπορεί να μην είναι φοβορή, να βγει αύριο ο Σάρα. Πριν λίγο βγήκε. Είχε μαύρο καπνό, δεν έχουμε. Δεν θα βγει ο Ευαγγελάδο από την καμινάδα πάνω. <laughs> Χαμπέπου, Ευαγγελάδο. Όταν βγάλουμε, θα γίνει ο Ευαγγελάδο. Θα, θα, θα κάνει τα το τμήμα γραφιστικό εκεί του Μπέγκα. Όχι, τα... οφείλει. Τα σωστά. Αλλά όμω να μάθουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για τον πίτσα. Πι Ακούστε λοιπόν τα έργα και τι ημέρε εξαιρετικά του Καρδινάλιου Πίτσα Μπάλα. Αρκετά νερός. είναι γεννημένος το 1965, δηλαδή είναι 60 ετών. Φέρει τον τίτλο του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Ω τίτλος δεν αναγνωρίζεται από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, αλλά είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει τεράστιο έργο στου Αγίου Τόπου. Α ξεκινήσουμε την αρχή. Ναι, έχει γεννηθεί στον Πέρντο. Ακούστε με παρακαλώ, συνάδελφοι στο Κοντρόλ, το, το καταλαβαίνω. Βγάλτε τα εισαγωγικά. Δεν είναι παρατσούκλι το όνομά Όχι. του πιτσα μπάλα τον λένε τώρα, ακριβώς δημάνε. είναι πιερμπατίστα πιτσα μπάλα έτσι τον λένε <χ> αυτό <χ> γράφει <χ> η ξεαρχική πράξη γέννηση για συνέχισε είναι ο πιερμπατίστα πιτσα μπάλα Τόσο βλαχοβαλκάνοι είμαστε πια, Δεν αντέχω αυτό τη, τη, τη χωριάτα. Φύγεις. τη φύγεις. να φύγει. Ποια είναι η χωριάτα, δεν κατάλαβα. Αυτό, αυτό όλο. Δεν βγαίνει το χωριά από μέσα μας. Ότι ό,τι Αυτό Το, το, το πίτσα εδώ, ασχολούμαστε πέντε μέρες με το σε καμία που έβαλε Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι. Εντάξει. Ο πίτσα μπάλας ενόχλησε. Ο πίτσα μπάλας με ενόχλησε yeah, στα διεθνή που το γιο Βγαίνει πάπας, είμαστε στη διαδικασία Δεν βγει θα βγει αυτός. Ο πίτσα Ο μπάλα, δεν είναι ο πίτσα δεν, δεν το ξέρεις. Δεν, το, το, είπα, δεν το, το είπαμε, δεν είναι το φαβορί. Δεν είναι. Τι σημαίνει; είναι μόνο τα Σαν outsider Ο Κυριάκος Όταν βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ήταν Ναι, αλλά μπήκε ο ο λένε με το Οπότε δεν ξέρεις ποτέ ποιο είναι το φαβορί, τι μπορεί να γίνει και για να κλείσουμε αυτό το θέμα που το ξεκινήσαμε Το πιτσαβάλα Ναι, ας. να το κλείσουμε σε εξή. Ήταν πάντα εσύ λόγια μου να μπω στο Βατικανό Πα μπροστά μου, φυσικό και ζωντανό Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός Και αγαρπάντος και αχμαίος Και γλυκός, πολύ γλυκός Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω Θέλω να δω τον Πάπα Πιτσα μπάλα Πιτσα μπάλα Πιτσα μπάλα Holy mazie, Pizza Balla. Na kedo to pou To Που το είπε τώρα, τα είπε. Είπε η περιοχή Ιταλός, ναι, στο Μπέργαμο. Μπέργαμο, Ιταλός. Α, Ισπανό Ιταλός, και ναι, ναι, είναι πίθα ποτά... μπάλα. Oh. Αν είναι πίθα μπάλα, πάει, καταραίει το είδηση. Oh, oh, oh, είναι πραγματικά. πίθα. Είναι, είναι πίτσα, ναι. λοιπόν, ναι. γιατί είναι Ιταλός Μήπω είναι πίτσα. Είναι <laughs> <laughs> <laughs> <ορίμανσης> αυτό. μπάλα. μπορεί να είναι το ξέρω, πίτσα Η μπάλα, Ιταλικά, είναι μπάλα. Ποια μπάλα το μπάσκετ. Που είναι αλιος. δεν ξέρω. μπολ, μπολ είναι ball στεταλικά. Δεν ξέρω. Πώς ένα, ένα, Μπορεί να έτσι, Ναι, και γράφεται Με δύο λ. τρία Τι θεσσαλονικείς. Λοιπόν, τέλος όλα αυτά. Τελειώσαμε με το να επανέλθουμε Α, κρίμα ήταν τέτοιο θέμα. <laughs> να σα <το> <laughs> πω. <πράβο. laughs> Βα... Πόσο ωραία ο Εβραγκελάδο με αυτό. Μια ώρα. Δεν ξέρω. έφυγε αυτό, εκεί Γραφικά, πολύ. Κοίτα να δεις. Η χώρα πάει πάρα πολύ καλά. Ε, δεν να με άλλο. Δηλαδή, η οικονομία. Αριστα, οι καταθέσει έχουν αυξηθεί. Η έχουν δώσει αυξηθείς, <laughs> Νοέμβρη, Στην υγεία Στην υγεία τέλεια. Άρα. Παιδεία, παιδεία, το Κατασκευάζουν τώρα πανεπιστημιακή αστυνομία ναι, πάλι. Ναι, ναι, ναι ξανά. Ε, άρα ασχολιόμαστε με θέματα δεύτερα. Τα οποία είναι όπω κάνουμε και παλιά στην Ευμάρεια. Πασόκ είμαστε, ρε παιδί. Πασόκ χρόνια Την Ευμάρια του, του Πασόκ σε μυτσουτάκι βέβαια. Με πασόκου υπουργού. Με την πίτσα μπάλα, πώ λέγεται ένα από του καρδινάλου και ποιο θα βγει πάπα και τι θα γίνει και ο μαύρο καπνό και όλα τα υπόλοιπα. Τι πω, Έλληνα δεν έχει κανένα Έλληνα να πούμε. Όχι. Γιατί έχει τον Ασιάτη. Έχει τον ε, Βραζιλιάνο, τον Πακιστάνο, το ένα Δεν έχει έναν Έλληνα να πούμε. Όχι. Να είναι ο σουβλάκι μπάλα. <laughs> Κάτι ωραίο. Κοψίδι. Ο τζατζικάρα. Κοψίδι μπάλα. ταιριάζει κάπω. Ποιο είναι το τελικό, το κοψίδι. Ναι. Έχετε πάει στην Ιταλία. Έχουμε πάει. Ά, ωραία. <laughs> Γιατί δεν είναι σε είδη, σε ι, σε ιότα, έχει Στο πολύ Στον Πόντο. Στην Ιταλία. <laughs> ο Πόντο τι είναι. Ναι, καλά, Ιταλική... δύο βήματα, σιγά. Ανάρμον, <laughs> oh, no, σιγά. Και εμεί οι η Ιταλία είναι το κοριό εδώ Ο Πόντος όλοι είμαστε ένα. Βαλκάλια, <laughs> ναι, Πόντος, πόντο. Ιταλία. Η ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει. Πέρα τη κοιτάλη από όλα αυτά. Λογικό. Λογικό. Ήταν εδώ χτε στη ζωή Κωνσταντοπούλ, την είχαν τα παιδιά το πρωί. Σήμερα είχαν τον κασελάκι τα παιδιά το πρωί. Α, ωραία. Ναι, από ήταν... το Μόνο αυτοί ασχολούνται με τον κασελάκι. Δεν έχει, μόνο έχει συνέδριο ο κασελάκι. Θα τα ακούσουμε. Χαμό. Η νεολαία ξεκίνησε, ή μόνο στη φωνή λογική έχουμε νεολαία. Πριν πάμε, <laughs> πριν πάμε στον κασελάκι, όμω να σταθούμε λίγο στη ζωή, γιατί εσύ μπορεί να κοροϊδεύει τώρα. Κοροϊδεύσα εγώ τη ζωή. Κοροείδευσα τη ζωή εγώ Κο... στο στόμα μου δεν την πιάνω. Να έχεις τη χαρά να έχεις συντοπίτησά σου Πρωθυπουργός σε έρχε, Το ξέρω σε τώρα, πριν και πριγκιπάτο θα γίνουμε Το η Εδιψός ναι, Άμα, ανέβη ζωή στα ύπα τα αξιώματα ε, Πώς ανέβασε ο Τσίπρας, στην Άρτα Και όλοι έχουμε <laughs> να λέμε το αθαμάνιο. το αθαμάνιο Θα βγει η τραγούδια με την Εδιψός Εδιψιώτησα ή σε μια <laughs> αρχόντισα. Και Πρωθυπουργιώτησα Μην το συνεχίζει, δεν πειράζει. <laughs> όχι, είναι πέμπτη. Είναι πέμπτη, δικαιούσα, όχι, θα καταλαβαίνω. Θα κάνω αλλά... θέλω, δεν θα μου πιστεύω, Όχι, να κάνεις, θα δεν συνεχίσω. θέλω. Ό, ό, θα σε εγώ ποιος είμαι εγώ, είπες το πίτσα μπάλα ένα τέταρτο. <laughs> <laughs> είναι δυνατόν. Ζωή λοιπόν τώρα. Γιατί ε, κατάφερε ο Μητσοτάκης να εμφανίζεται σαν μονοκράτορας, γιατί δεν είχε απέναντί του πραγματική αντιπολίτευση και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση και βεβαίω βλέπετε ότι αυτό είναι αισθητό σε όλο τον κόσμο και μας δίνει ναι και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Μπράβο. Μα εννοείται. Εμεί διεκδικούμε την πρώτη θέση. Δεν το, ε, ούτε το ε, ε, περιτριγυρίζω, ούτε το αποφεύγω. Το λέω ξεκάθαρα. Ε, το διεκδικούμε. Δεν παίρνουν τα μυαλά μα αέρα από τι δημοσκοπήσει. Μπράβο! Άρα δεν θα με δείτε εμένα ούτε να πανηγυρίζω, ούτε να λέω ε, άλλα πράγματα. Από Δουλεύουμε πολύ μπρά. σκληρά. Μπράβο. Μπράβο! Το πρώτο μα στίχημα δεν είναι η πρωτιά, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Είδε στη σεμνή, δεν έχουν πάρει τα μυαλά τη αέρα. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα γι' αυτό. Ποιο πρόγραμμα? Και το κυβερνητικό. Ότι θα φτιάξει κυβερνητικό πρόγραμμα. Ε, το μελετάει τώρα. Το μελετάει? Ναι, ναι, ναι, κάτω στα αιματικά δίπλα. <laughs> στα καφέ εκεί <και> στην παραλία. Ήρθε <laughs> η Ζωή Κωνσταντοπούλ, λοιπόν, μετρημένη. Ε, δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Πολύ καλό αυτό. Όλη η ομάδα δουλεύει σκληρά. Όλη. Ποιο έχει κι άλλου η ομάδα? Ε, το Μπιμπίλα. Ναι. Τη τραγουδίστρια την, από την George, ναι. ναι. Αυτό, τον κόμμα, τον πόμενο, ε, το γυμναστή. Τον γυμναστή, αυτού δεν θέλει ε, άλλο. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται για να κυβερνήσει τον κόμμα. Ένα διατροφολόγο, φυσιοτραπευτή, τίποτα. Δεν, δεν ξέρω, ο επόμενος χειμώνα ήταν με το 13% βγάλει και άλλου βουλευτέ. Σωστό τώρα, με 6% πόσο. Καλύφθηκαν οι θέσεις <laughs> ναι, Ένα τραγουδιστή, <laughs> <laughs> ένα το οποίο. Ένα διατροφολόγο. Έχει νόημα. Γυμναστή, πώ είναι. Ό,τι είναι. Α, ναι, δεν βγαίνει άλλο. Είναι ο σύντροφο, αυτοί, πέντε και άλλο ένα ξέπαρκο. Τι δουλειά έκανε αυτό ο ξέπαρκο. Έχει άλλου δύο νομίζω φύγανε. Ναι, δεν στις, δε τα, δε τα Τέλος πάνε, να, να μάθουμε τι θέσει. Θα έπρεπε Έτσι, να γνωρίζουμε ναι. τι ακριβώ, αλλά δεν γνωρίζουμε. Θα του μάθουμε και του Ειριζέου, δεν του ξέραμε όταν βγήκαν οι Ξέραμε την Γιάννα Βασίλη. Ξέραμε. Όχι. Και που μάθαμε. Ναι, ναι. χαρήκαμε. θα να ξέρουμε. Χαρήκαμε. πάρα δεν πολύ. Θέλουμε να ξέρουμε. Εδώ η Ιωάννα στέλνει ένα μήνυμα και λέει για την εκλογή του Πάπα σήμερα. Είναι Αστείο Πέμπτη oh. και γράφει. Μάλλον δεν θα εκλεγεί Πάπα σήμερα. Κογκλά Oh. <laughs> <laughs> Κορέκ, 30. Άλλο ναι. ωραίο παίμου είναι το Πάπα, νο Prince. Πριντ δεν θα βγει σήμερα, No Πάπα, νο no, Prince. Ποιο το είπε αυτό. Εγώ. Οκ. Okay. <laughs> λοιπόν. Ξέρετε τι Δηλαδή η Ιωάννα που τη λέει την παπαριά της απλόχερα, εντάξει. Δικαιούσε. Εγώ σαν επαγγελματίας δεν μπορώ να πω. Έτσι λοιπόν η ζωή του δεν έχω πάρει τα μυαλά τη αέρα. Θα μείνουμε λίγο στα μικρά κόμματα που η ζωή δεν είναι μικρή. Κάτι ακόμα. Τι θέλει, Είναι το πόσο. είναι το κασελάκι. Μπράβο. Πάμε τώρα στο Στέφανο. Α, όχι, λάθο, βαρουφάκι. Πάμε. Έχουμε βαρουφάκι μετά. Στο πιο μικρό μετά, ακόμα. Πιο μικρό. Ο, και... ο, ο βαρουφάκι δεν πάει για πάπα. Να, αν είχαμε να στείλουμε κάποιον, το βαρουφάκι εγώ θα στείλα. Ναι, Καλή θέση για να άρκισω. Ναι, είπα. Κοίτα λευκά Καλάνε, τα μάτια μου. Κοίτα τα μάτια μου. Τα μάτια Τον μεταφέρω. Η, άμαξ η, η άμαξα αυτή η γυάλι είναι. Εντάξει. Έχει άμαξα ποιο να φαίνει περισσότερο. Oh, και θα του πια. πήγαινε. Θα του πήγαινε Πάπας Τον πήγαινε. Πέρα από το Σουλούπι και στην ταινία θα μπορούσε να παίζει. Ποια Τενία πόλεις Έχει πολλέ ταινίε. Έ αυτή την καλή. Οκ. Σε σχέση με την κακήλεση. Που τώρα. σε κάτι κήπους, εκεί οι, δύο πάπες, οι, μηχανορα... οι δύο Οι δύο πάπε κάτι μηχανογραφούν εκεί. Δεν, πέρα. Είναι ακριβώς δεν τα θυμάμαι <laughs> ακριβώ. πάντων. Την έχω δει στο σινεμά. Μπράβο. Καιρό δηλαδή. Πήγες και είδε του δύο πάπες στο σινεμά. Με ενδιαφέρει το θέμα. είχα δει μπροστά. Είχα δει. τρει πέντε μετρημένα ψωμιά του. τι θα γίνει μετά. Τι Η διαδοχή. Ε, δεν θυμάμαι τώρα. Έπαιζε ο Πίτσα Πάπα. Το -μπάλα. Ο Πίτσα Παλά. Και δεύτερο ρόλο. <laughs> Τότε ήταν outside, τα είπαμε αυτά. Ο Βαρουφάκη, λοιπόν, έδωσε χθε συνέντευξη το βράδυ στον συνάδελφό του τον κουβαρά. Mm. Και λέω, λέει, ο συνάδελφο, γιατί τραγουδάει ο κουβαρά. Ε, τι, αυτό, τι άλλος με, γι' αυτό, τι άλλο συνάδελφο. Τραγουδάει η και εσύ. Η δημοσιογραφία, όπω έχουμε καταλαβεί, είναι η αρχή για όλου. Ένα πάτ με, για να πένε μια πόρτα για να πα παραπέρα σε άλλη πόρτα. Ένα βήμα, αυτό ακριβώ. Ε, αρκεί να την αγκαταλείψουν όρει αυτό που λένε. Ε ναι, αυτοί που κάτσανε, κάτσανε. Ναι, δεν είναι ο... τώρα και δεν θέλουμε να. Ο ναι, λοιπόν, χθε βράδυ στον κουβαρά. Ε, μιλάει για αυτό που λέμε πώ θα γίνει ο καπιταλισμός καλύτερος Δεν είχαν αυτό το τίτλο στη συζήτηση. Αλλά αυτή ήταν η ουσία. Αλλά οι προτάσει που έκανε ο Βαρουφάκη. είναι ο ο Σα ακούσουμε σε τώρα, θα το τεκμηριώσουμε. Τι ηχητικό. είναι αυτό τώρα που μου λες, η Έχει σχέση με το καπιταλισμό ο Βαρουφάκη. Η πρόταση που έκανε ο Βαρουφάκη σε κάποια θέματα πολύ καθημερινή χρήση είναι η εξή. Γιατί να έχουμε Airbnb στην Ελλάδα. Γιατί να έχουμε Uber στην Ελλάδα. Γιατί να έχουμε το το Το λένε το Free Now που ήταν κάποτε τη Mercedes, που ήταν κάποτε yeah. TaxBit. Γιατί να μην έχει ο Δήμο τη Αθήνα, ο Δήμο τη Πάτρα, ο Δήμο του Ηρακλείου, η περιφέρεια τη Θράκη να έχει το δικό τη App. Μέσα, στο, μέσα από το οποίο να μπορεί ο Έλληνα, ο ξένος, ο ντόπιο, ο τουρίστο να νοικιάζει αυτοκίνητα, να νοικιάζει δηλαδή, με ταξί, να, παίρνει, να νοικιάζει ένα διαμέρισμα για κάποιο χρόνο, αλλά με όρου που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία μέσα από δημοκρατικέ διαδικασίε. 30 μέρε, 60 μέρε το χρόνο να μην φεύγουν ολόκληρα από το και πηγαίνουν στο Airbnb. Αυτό σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων επικοινωνία πια, όχι μόνο παραγωγή. Αυτό που ονομάζουν νευοκεφάλαιο. Αυτό που ονομάζουν είναι εφοκεφάλαιο, χάθηκε λίγο στο τέλος γιατί μιλάνε ε, είναι κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και επικοινωνίας. Mm -hmm. Δηλαδή η περιφέρεια Θράκης θα έχει Uber Αυτό πρώτο Παρά είναι ο αυτός Ναι, ο Δήμος Πάτρας, ο Δήμος Αθήνα να έχει Uber Ναι. Να διεθάσεις να, θα, σταξί, θα στο Δήμα Αθηναίων Ναι. Ναι να είναι μια, μια ημικρατική Δημοτική επιχείρηση Δεν αδειάζει ξέρω θα έρθει ο Δούκας Αν έπρεπε <χει> κάτι να είναι ο Δούκας θα ήταν αυτό Στην πραγματικότητα <χει> Αλλά όχι δήμαρχος τέλος πάντων όμω. <χει> Μην συζητήσουμε αυτό ναι <χει> Και ο Μπαγκογιάννης ο λεωφορείου Δηλαδή λογικά Όπως το βλέπεις χωρίς να ξέρει το υπόλοιπο Ναι θα βασίσουμε ζωέ πολλών άντε του δούκα χωράει τρει το ταξί. Του Μπακογιά θα χωράει θα μπορεί να χωρά. Αν έχει δίκιο δίκη κάλιο με προθυμού. Έχει δίκαιο. Αυτό το σύμφωνα. Τους... <laughs> την <laughs> επόμενη φορά να μην του εμπιστευτούμε ζωέ. Αυτό το στείλω. Το εμπιστεύε, στον Παγιά είναι να στο πάει από εδώ έξω. Μιλάμε για είναι στο... το λεωφορείο χωράει 50 άτομα. Ναι. Το εμπιστευτήκαμε πολύ περισσότερου. Και αυτή τη οικογένεια του τόσα χρόνια. Το λεωφορείο είναι θέμα που είναι να μάθω άνθρωποι το μάχε να κοιτάζει. πιο άμεσα. Το άλλο είναι και πέντε σύμβουλοι. Το είναι μόνο στο ορθολοφόριο είναι μόνος το οδηγό. Που τα είδαμε, που το συμβουλέψανε. Βάλε πλάτανο. Λοιπόν, εκεί περνάει από κάτω ποτάμι, να μου το θυμηθείς. Και θα βάλουμε πλάτανο. Είναι πλάτα. κοντά με την πολιτεία του πλάτωνα και θυμάμαι ένα ρέμα. Του πλάτανου. Του πλάτανου. Την <laughs> πολιτεία του πλάτωνα. Ναι. Και είχε πανεπιστήμιο, γι' αυτό λέγεται πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Και μπροστά από κάθε πανεπιστήμιο, τι έχει, Όχι, Άρα. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Η σύμβουλη είναι αυτό, όχι ο Μπακογιάρης μόνος του. Φύγαμε από τον Κασελάκη, το Βαρουφάκι όμως. Πάμε στο Βαρουφάκι. <laughs> Πάμε στο Βαρουφάκι. Η προτάση του Βαρουφάκι είναι, είναι οι δήμοι, ναι. οι περιφέρειες. Να, να χωρώσουν τα ταξί. Να κάνουν εταιρείε και να λειτουργούν οι ίδιοι κρατικοί φορείς, ή μη κρατικοί, κρατικοί ε, που είναι κρατικοί, επιχ Δηλαδή η Uber δεν είναι κάτι. Εγώ λέω να σου φέρνει και πίτσα ο Δήμο. Κάτι μικρό. Όχι πιτσα μπάλα, πίτσα πιτσαμπάλα, πίτσα σκέτη. Βόλτ. Γιατί βόλτ και τέτοια και αυτέ τι ιδέε. Να τα κάνει ο Για Δήμο. να εκμεταλλεύουν του εργαζομένου στην Ιφούρ να του Με... τρώνε το ψωμί και να έχουμε συνδικάτα και τέτοια. Mm. Στου Δήμου, έλασε παρακαλώ Θέλω να φέρει να το φα. Από τα χεράκια του Δούκα. Θέλω να πω, αυτέ οι πολύ ωραίε ιδέε που ανά 5-10 χρόνια φουντώνουν στον ελληνικό λαό. Πώ δεν πιάνουν να, να πάρει κομμάτι το κράτο ιδιωτικών ε, δραστηριοτήτων. Εντό αυτού, αυτού του συστήματος που υπάρχει μια εξειδίκευση και παγκοσμιοποίηση πια σε αυτό αυτές οι εταιρείε που μας φέρουν τα delivery είναι πολύ μεγάλες εταιρείε που αγοράζουν το κράτος Που αποφασίζουν για το κράτος. Που το κράτος που τους για, το για να κράτος, έρθουν εδώ και λειτουργεί το κράτος έτσι. Που εκχωρεί το κράτος αρμοδιώτες σε όλους αυτούς. Χαμηλέ φορολογίες. Ναι, κίνητρα τα περίφημα για την περίφημη επιχειρηματικότητα ναι. και διάφορα άλλα τέτοια. Παράδειγμα είχαμε τη ΔΕΗ που είχε ένα δίκτυο, μια εταιρεία, παρήχε ηλεκτρικό ρεύμα, είχε βάλει μέχρι και στα κορφοβούνια πάνω επί σειρά δεκαετιών, είχε φτάσει πυλώνες, είχε φτάσει το ρεύμα, το ρεύμα και τα λοιπά. Ήρθε λοιπόν λόγω ευρωπαϊκή Ένωσης ναι, και πρόβου και αναπτύξεως, κρατάει το δίκτυο ένας οργανισμός και το άλλο δίνει την εκμετάλλευση σε εταιρείε να εκμεταλλεύονται Αυτό που το εκμεταλλευόταν μία εταιρεία, πριν ήταν και κρατική. Βέβαια και τώρα σε αυτό Σε επίπεδο καρτέλ, και τώρα λειτουργεί. Ναι, αλλά τέλο πάντων. Και είδα, το είδατε πόσο καλά πήγε στα προηγούμενα τιμολόγια που έχετε εδώ και δύο χρόνια. Γιατί αυτό που το έκανε καλά μία εταιρεία να το κάνουν άλλε 5-6 τώρα, με, το κρατ... με την κρατική δομή. Γιατί εξελισσόμαστε, Γιατί. πάμε μπροστά. Ελλάδα, Γιατί δεν αυτό. Τι, τι πάμε. θα είμαστε, δεν θα κάνει. Ποιο κερδίζει από αυτή και ποιο χάνει. Εμεί. Εμείς ο καταναλωτή, ο γνώμονας έχει είναι ο κερδίσει άνθρωπος κερδίσει ο καταναλωτή από τις πολλές εταιρείε, του παρόχους του ρεύματο. Κερδίζει γιατί βλέπεις και έχει την αξιοσύνη να βλέπεις αυτούς τους να κυβερνάει. με τη μία εταιρεία που δεν μας παλιά. αξίζουν αυτοί που μα κυβερνάει. Που, που επί λειτουργούσε και αυτή η μία εταιρεία παλιά. Να ήταν και κοινωνικό το σύστημα και να ήταν αυτή η Ε, γι' αυτό κατέλαβα τα σκάνδαλα. Τελειώνουμε με τα σκάνδαλα με, με αυτήν την κυβέρνηση. Τα σκάνδαλα βέβαια που αφορούν του πολίτε. Ούτε τα κάτω τώρα. Αυτά. Δηλαδή ο Βαρουφάκη συνεχίζει να λέει τέτοια. Συνεχίζει ο Βαρουφάκη αυτή την παπάντζα ότι μπορεί σε κάποιου τομεί το κράτο να διεισδύσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον το παγκόσμιο και να καταφέρει κάποια πράγματα. Παιδί μου δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγε το 15ο Βαρουφάκη. η ίδια νοοτροπία έχει και ξαναπέζει το ίδιο έργο πα και πιάσει πάλι yeah. Έπιασε μία αυτόδαμα αυτό το ξέρουμε αυτό το έργο δεν έπιασε που άντριζε τα δόντια στη Σοσόιμπλε και στην Τρόικα και θα έκανε Επειδή τα ονομάσαμε θεσμού στους 30 δόντια με το μαγνητοφωνάκι. Αυτές οι γελοιότητες τη κόκκινη γραμμή, mm. στο Σβέρκο <laughs> τις πουλάει ξανά σαν Έφεραν κάτι καινούργιο. αποτέλεσμα Από αυτά, Δεν αποστόλια. είναι αυτό εγώ. Απορώ γιατί στον κόσμο δεν περνάει δεν έχει έρισμα αυτές οι ιδέες γιατί δεν έχουν είχε το 15. Τώρα γιατί όχι ξανά. Τα ξανά... λέει τόσο καλά. Είναι τόσο σοβαρός. Ναι. Τόσο. <laughs> <Πόσο> Λέω και κανα <laughs> Λέω και κανα εντάξει. Δεν προσδιορίσε το τόσο. <laughs> τόσο, τόσο. Όσο είναι, τόσο έτσι. Πάμε λοιπόν από βαρουφάκι, Κασελάκι, γιατί έχουμε φούργε και συνέδριο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Μαου, στο περιστέρι. Τσίου, τσίου, τσίου, τσίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχία, <κυρίζει> Γεώργιο Στεφανόπουλο, θα έχουμε το πρώτο ιδρυτικό μα συνέδριο. Όλοι! <κυρίζει> Κίνημα δημοκρατίας. Η Ελλάδα μπορεί νέο κίνημα. Δώσε σε μωρέ, ανάπηροι. Δώσε. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Άντε, λοιπόν, βάλτε στα πολύ καλά σου και έλα. Έχει έρθει η ώρα να πάρετε τη χώρα στα χέρια σας. Αυνανίζονται. Κρυφάφισκά από τη γυναίκα Μπείτε στο www.kinemademocratias.gr και κάντε εγγραφή. Το πόσο χαίστε δεν περιγράφεται. Έχουμε συνέδριο στο περιστέριο. Άντε, αυτήτε. Όπω λέει ο Κασελάκη, αυτή τη. Με αβάδιστα. Α, για να μην μπροστά. Α, αυτή τη. Το Σαββατοκύριακο, πώ το λέει. Χαμό θα γίνει το κίνημα Δημοκρατία, συνεδριάζει, θα βγουν τα όργανα εκεί, τα συλλογικά. Α! Δεν <laughs> λε ποια όργανα τώρα, γιατί. <laughs> τα μπουζούκια. <laughs> <τα πουζούκια, laughs> το προηγούμενο όχι συνέδριο όχιστε. είχε γίνει σε ένα μπουζουξίδικο. Ε, οπότε όταν λέμε όργανα, το define. define θα βάλουμε και ένα φάμελο που έχουμε τώρα τελειώσει. Το έχει παρακάνει Εδώ θέλει να τσίπλα στο τέλο να του παντρέψει όλου μαζί. Τόση ό,τι ακούμε Μισή όλα καλύτερα. τις διασπάσεις του Τσίπρα ακούμε Και το, η Μητσαβάλα Όλοι αυτοί υπό τον Τσίπρα ήταν μαζί Όλοι, ναι, το Γι αυτό... το όλοι το θυμάμαι. Όλοι το θυμόμαστε. Μεγάλη επιτυχία. Όσοι και να θέλω να το ξεχάσουμε. Όχι, δεν ε, και τώρα καθόλου. έχουν από 1% ο καθένα. <laughs> <laughs> Κούτσα-κούτσα. <κουτσα. laughs> Πει η ζωή κάτι μετά τα ονάσια σχολεία που ψήφισε, τη δώσαν και λίγο ακόμα να έχει μια βάντα να χαίρεται. Ε, ε, καλά πήγε. Ε, η ζωή θα κυβερνήσει τον τόπο. Μπράβο. Διότι αν όμω και δεν του δω ακόμα <laughs> να ψηφίσει και τη βλέπω κι εγώ. Βζίν. <laughs> η θέση τη ζωή Κωνσταντοπούλου για την εθελοντική εθόπληση των εφοπλιστών. Είμαστε για θέσει τώρα να συζητάμε. Δεν μιλάμε για TikTok. Αυτό το 13% τη δημοσκοπή που στηρίζει η ζωή. ποια πιστεύει ότι είναι η θέση της ζωής Κωνσταντοπούλου για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών θα καταργηθεί. Μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση για αυτό το 13% <χει> τη χαρτογράφηση των ανθρώπων αυτών πούμε και γιατί αν με τέτοια θέματα. την Ένωση και το χρηματιστήριο ενέργειας Ποια είναι η θέση του Κασελάκη, του Βαρουφάκη και της ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει όμως έχουνε καρδιές που εχηλιανήσει τα νοικοκυριά όλο προωθούν αυτό. Προωθούν την αγάπη ναι. που η αγάπη όλο τα ο, ο, ο, κερδίζει. Ε, και εγώ συμφωνώ ναι. σε αυτό. Άμα και είναι τι να αγάπη. συζητάμε τώρα μετά από όλα αυτά. Αγάπη στο χρηματιστήριο ενέργειας. Τι είναι. Αγάπη. Αγάπη. αγάπη. Αγάπη ρε μου, ρε μου <laughs> που λέμε. Χρηματιστήριο μου. Ναι αυτό ναι, αυτό. αυτό. <laughs> Ρεβουνιά, που λέμε βουνιά. Από το βουνό. Από το βουνό, βουνά. Επειδή είπαμε φάμελο και επειδή είπε να διασπάσει όλα αυτή ήταν μαζί κάποτε, να ακούσουμε και το φάμελο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λάστηκε αριστερά. Από το φάμελο του ΣΥΡΙΖΑ θα ακούσουμε. Ναι. Λέω θα κάτι τραγουδάκι, λίγο. Όχι, όχι. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερο. Του έχουμε και εμεί τι ευθύνε μα. Υπήρξε πρόβλημα αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να το κρύψω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιστρέψει στη σοβαρότητα, αν αυτό εννοείται θεσμικώ. Αλλά ταυτόχρονα έχει επιστρέψει και σε μια δυναμική αντιπολίτευση. Κατάλαβες? Κατάλαβε. μεγάλη επιστροφή. Πού έγινε αυτή και δεν το είδαμε. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο Φάμελο. Γιατί λέει: Επιστρέφουμε στην σοβαρότητα. Γιατί είχαν φύγει για τώρα. Κοίτανε πάντα. Κοίτανε πάντα. Κοίτανε πάντα. Κοίτανε. Κοίτανε. Ήταν ένα σόβαρο κόμμα τότε. Εγώ δεν το πιστεύω. Του κασελάκι αυτό που λέγαμε πριν γιατί δεν πρόλαβα. Πού θα γίνει το συνέδριο. Το Σε τι αίθουσα. γυμναστήριο. Τι ενώ έχει λόγο για μεγαλύτερο στοκάρες πάρε να πουλμα να κάνει το συνέδριο μέσα θα γίνει σε γυμναστήριο και μάλιστα σε λαϊκή γειτονιά στο περιστέρι με τον Τάιλερ τι γίνεται Τι με το... Έχω χάσει. Ε, τα έχουν διαψέψει με μια χαρά. Και... Δεν για χωρίσμού και τέτοια. Περιμένουμε το γυμναστήριο. Πότε έγινε. Πήρε άδεια. Είμαστε πού. Μπήκανε μέσα τα όργανα. Σε Μπήκανε... με το Λιάγκα και δεν Τα <στασίλει> όργανα σε αυτά τα όργανα να τα βγάλουν. Στο γυμναστήριο του Μακέφ. Όχι πρέπει να πάρει στο κολονάκι όργανα Και δηλαδή επιτροπή θα Το Το Να, με όργανα. Τι το ψάχνει καημέρι με τη Τζάκη, νομίζει να κάνει δουλειά. Πάει το μπέκντεκ και έγινε σε βγάλει από το πόδι. Έχει σπάσει λίγο η Τζάκη, δεν την πολύ βλέπω. Τι έσπασε η κόβα. Δεν ξέρω. Αν φύγει αυτή η λουμπουτέν και σπάσει το τακούνι, δεν βγαίνει έξω αυτή. Αν δεν έχει από κάτω κόκκινο. Θα βάλει άλλο. Τίποτα, αυτή την έχει την επανάσταση στην πίσα. Κάτω την πατάει. Λοιπόν, ακούσαμε πριν το τραγούδι Θέλω να δω τον Μπάπα. Ναι, το ακούσαμε και τώρα. Αυτό είναι από μια οπερέτα. Ε, με τίτλο θέλω να δω τον Πάπα του 1920 είχαμε στι... τότε Πάπα λοιπόν, και, και Πάπα είχαμε και ο Περέτα 1920 ταραγμένη η χρονιά και οι εποχές τότε μόλις είχαμε διπλασιαστεί ναι. είχαμε πάρει τα εις, με τη συνθήκη των Σευρών και τα λοιπά εκεί έθινε, δεν είχε έρθει η μικρασιατική καταστροφή Ερχότανε, μικρή μεν Ελλάς κοντά αλλά ήταν, φαινόταν σε, ερχόταν, ε, σε δύο χρόνια ότι μεγαλώνει και εκεί λοιπόν γράφουν αυτήν την αυτή, Ο Περέτα παρουσιάστηκε το, ο Θεόφραστος Σακελαρίδης από τους ονομαστούς τότε που έφτιαχνε ο Περέτες. Ε, πρωτα, η υπόθεση του έργου έχει μια σημασία. Ε, θα σου πω γιατί θα λέω όλα αυτά. Πρωταανέβηκε στην Αθήνα η, η οπερέτα αυτή και το ομότιτλο τραγούδι, θέλω να δω τον Πάπα, ξεχώρισε και είχε γίνει τότε το of the Town. Τι Βάιραλ, λέει. Viral, viral, Προταγωνιστέ του έργου είναι ένα νεόνιμφο αστικό ζευγάρι, η Άννα και ο Ανδριανό, κατά τη διάρκεια του γαμίλου ταξιδιού του στη Ρώμη, η Άννα εκφράζει την επιθυμία να επισκεφτεί το Βατικανό και να δει από κοντά τον Πάπα. Α. Αυτό ήθελε, ναι. Ο σύζυγό τη όμω αρνείται να ενδώσει και το ζευγάρι διακόπτη το μήνα του μέλητο και επιστρέφει. Άκουγο αιτία χωρισμού. Τι ζήλευε τον Πάπα αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ήθελε να πάνε να δουν τον Πάπα. Ήθελα mm. να πάνε να κάνουν βόλτζα. Ναι, ξέρω κι αυτό. Ακούγοντα τι συμβουλέ τη μητέρα τη, η Άννα οδηγεί τα πράγματα στα άκρα. Τι ναι. Και όταν όμως βλέπει ότι κινδυνεύει να διαλύσει το γάμο, τις αλλάζει περιφορά και ζουν αυτοί καλά Και εμεί καλύτερα. Το έργο παρουσιάστηκε 6 Ιουλίου του 2020 από το θεία ο του κομικού Γιάννη Παπαϊωάννου. Λοιπόν, το... μετά από το τραγούδι που έγινε viral, αντέδρασε η Καθολική Εκκλησία. Να. Και άλλαξε ο τίτλο. Πώς έχει, νυφικό το κρεβάτι ή ταξίδι του Μέλιτος Α. Η επιθυμία τη πρωταγωνίστριας Άννας δεν ήταν να δει τον Πάπα, αλλά ήταν ε, να δει τον Μπουτσίνη. Πώ θα το φέρει Γιατί διαμαρτυρήθηκε η Καθολική Κρατορική Τράπεζα. Θέλουν να δω τον Μπουτσίνη, τον Μπουτσίνη, τον Μπουτσίνη. <laughs> Μπορεί, τι να σου πω, δεν ξέρω. <laughs> δεν το φέραμε στο σήμερα να πει δεν θέλουν να δω τον Άδωνη. Ένα ράθμο θα βάζει στο τέλο. <laughs> <laughs> και τέλειωσε από τον Πάπα. Οκ, okay, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν, σκεφτή <laughs> δεν το σκέφτηκε εύκολα. Ο Θεόφραστος Σανκελαρίδη δεν το σκέφτηκε όλα αυτά. Ένα Ε, οπότε Πάπα. αυτά τα ιστορικά είχα να πω και κλείνουμε Και α... καλά έκανες Ααα βουρκιά στην ιστορία κάτω Έλα ωραίο είναι αυτό ωραίο. Ότι από τότε κάποιοι άνθρωποι μέσα στο χαμό Πού είναι ο Βάγνερ, <laughs> πού είναι ο Μουτζίνι, <laughs> Και έλεγε <laughs> Και το ένα έφερε το άλλο Εδώ ο, το, η εκτέλεση είναι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τις τρεις χάριτες Το ίδιο το, αυτό, αυτό που ακούσαμε αυτούσα πριν α. Εδώ θα καταλάβουμε καλύτερα και τις φωνές Λιώθω πώς μπροστά μου τον ιδό... Pizza bala. pizza bala. Only mazí. Pizzaballa Αν θε να ξέρει επειδή με ρωτά. Θέλω να ξέρω και σε ρωτάω και δεν μου απαντάς Σαν σήμερα το 1886 1886 να, Λίγο πριν αφέξει Στο φαρμακείο φέξι. του Τζάκοψ Τζάκοψ Τζάκοψ, το φαρμακείο όλοι ξέρουμε Όχι Του Τζάκοπ για την Αμερική. Τζάκοπ θα το λέμε εμεί. Τι θες τώρα. Πε Τζάκοπ, τι είναι, Μεξικό. Πουλήθηκε το πρώτο μπουκάλι. Κοκόλα. Ναι. Oh, Ω so φαρμακευτικό προϊόν. Yeah. Ε, για φαρμακευτικούς λόγου δηλαδή. Το έδωσε εκεί αυτό ο Έρμο. Πού να ξέρει. Που Τον να ξέρει. Το μόνο στο αυτός. Ναι. του αυτό. Του φάγανε την πατέντα. Δεν είχε φράγκο και τώρα πουλήσουν εκεί οι πολυεθνικέ. Ο Χαμό. Όπω γίνεται συνήθως Και μα μικραίνουν εμά τα Πάπα. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Έτσι λένε. Με τη Ζήρω, άμα Ζήρω, σου, το. Μην ακούς τι λένε. Όχι το τσουνί. Μην ακούς Μην Μην Το άλλο, η σακούλα. Τι λένε, λοιπόν. Έχει παράσταση τα αυτά. Έχω παράσταση. Στην πάρε τα εκεί. Δεν θα έχω φορμή Περίπου αυτά. Περίπου αυτά, ναι. αύριο. πάμε και Καβάλα Είμαστε στο φινάλε της περιοδία σιγά σιγά και την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Ζάκυνθο. Mm -hmm. Οπότε, αύριο είναι Mr. Lou, live Stage στην Ξάνθη. Ξεκινάει η παράσταση στις 10 ελάτε από 9. Τα εισιτήρια είναι στο ticket μπορείτε να τα κλείσετε από εκεί. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο στις 10 του μηνού, παίζουμε στη Μυροβόλο Άνοιξη στην ε, Καβάλα όπου εκεί η ώρα έναρξη είναι 9.30 είναι λίγο νωρίτερα mm -hmm. για κάποιο λόγο mm -hmm. ε, και 8.30 η προσέλευση. Πάλι τα εισιτήρια είναι στο ticket service.gr. Κάντε τι κρατήσει έγκαιρα γιατί έχουν κυκρινήσει και τα δύο, που σημαίνει ότι τελειώνουν τα εισιτήρια. Όποιο θέλει να κάνει και τα ελληνικά. Γιατί ξεκινάτε δύο. 10 στην Ξάνθη. Τι να σου πω, ξέρω δω, θα εγώ. Απ' τα κανονίσει. Πάει 10.30 θα ξεκινήσουμε. Αυτά συνήθω. Όχι, όχι. Σα παρακαλώ, εμεί. Ναι, για σα. Δεν δουλεύουν την άλλη μέρα, δεν έχουν. Το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Τι να κάνει. Γιατί ξενυχτάμε τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν έχω απάντηση. Οι διοργαντέ είναι εδώ. Όπω δουλεύουν τα μαγαζιά συνήθω. Του ώρε που δουλεύουν να τα μαγαζιά. Αυτό λέω, για τον τρόπο που παίξανε. Δεν ξέρω το, τι έξαλα να κάνω. Του δίνει και καταλαβαίνει. Χαμό. Για την άλλη εβδομάδα παίζουμε στο Gatsby Live Theater στη Ζάκινθο. Στι 12. Στι 18 του μήνα. Όχι για ώρα. Στι 9.30. Α, 9.30. Α, αυτό. <laughs> Εντάξει, καλό. Και εκεί έχει προπόληση στο Σινέ Φόσκολο. Στην. Σε ένα σνεμά. Προ τιμή του Νίκου Φόσκολ, φαντάζομαι. Υποθέτω. Ναι. Είναι μία λέξη, δεν είναι δύο. Ναι. <χει> Προ τιμή άλλου. Ωραία, λοιπόν. λοιπόν αυτά. αυτά άνε, με, τις παραστάσεις. με τις παραστάσεις. Θέλαμε, τι παραστάσει. Όσοι θέλουν και έρχονται κοντά σα. Έχουμε κατασκεύαστο ο Χρυσοκοίδη κανένα ξύλο σε κανένα πανεπιστήμιο για να βρει αφορμή να φτιάξει πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι φτιάξα, ή όχι. Φτιάξαμε και τελείωσε. Τι φτιάξαμε, δεν πήγε Τι Φτιάξαμε, δεν δουλεύει. Τώρα καινούριο να γίνει με τα πανεπιστημιακά Ματ. Η πανεπιστημιακή και... μπαλούρδη, κάτι. Αυτοί να μην πάνε πανε πανεπιστήμιο. Δεν είχαν την ευκαιρία του. <laughs> περάσαν, του δώσαν μόρια να πάνε στην αστυνομία. Στούρνοι θα μείνουνε. Θα φτιάξουμε. Να φτιάξουμε. Έτσι αλλιώς. Να πάνε και αυτοί πανεπιστήμιο. Όλες. Κάνουν ό,τι μπορούν ξαφνικά. Τώρα θα δει και ετοιμάζεται και τρίτο ξαφνικά. Έπιασε κολοπηλάλα τώρα. Και να το ένα ξύλο και να το άλλο. Την άλλη που προβλέπω άλλο ένα. Και είναι και φτιτικέ εκλογέ. Είναι, ναι, όλα αυτά. Υπάρχει Έχει διάφορα. Ε, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το κλίμα των καταλήψεων α, και του, στην του της πόσο χώρας έχει πετύχει. Αν του η... πούμε του οτακαίου, Οι... όχι. Α, το πόσο έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση με βάση τα όσα έλεγε προεκλογικά το 19 α, ναι. για τα πανεπιστήμια, για τις καταλήψεις, α, ναι, τι καταλήψει. Τι ακριβώ έχει πετύχει. Σήμερα το πρωί, μετά από καιρό, βγει η κυρία Βούλτεψη. Από το δηλαδή που έχασε την υπουργική. Ε, εντάξει, ήταν και φαρμακομένη. Έδρα, ναι, γι' αυτό Δεν ήθελε είναι. κάποιον. Ήθελε, κάποιο το κάποιο χρόνο το χρόνο Θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό τη. Είναι μαζί και ο Καρχιμάκη, ο συντονιστή του Πασόκ. Ναι. Ε, δηλαδή είναι ένα Πασόκο, είναι και η βούλτευση, στην εκπομπή του Κούτρα και του Τζούνου. Τα λόγια είναι πολύ ωραία. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί το Πασόκ ήταν ξανά στην οξία το 9 τελευταία φορά, αν θυμάμαι Δεν καλά. 16 χρόνια πριν. Mm. Το 9. Yeah. Υπήρχε μια κατάληψη στο Πάντιο. Δίπλα στο κτίριο, στην αιστεία του Παντίου, που είναι από τον καιρό yeah. τη πρώτη της άλλη, από yeah. μια εικοσαετία. Τη λύσατε, Όχι, oh, yeah. τη λύσαμε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γιατί λέω ότι χρειάζεται συνένεση. Το θέμα είναι ότι όταν η κατάληψη αυτή σταμάτησε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καταλήψει, αλλά δεν υπάρχουν και καλέ ειδήσει, για να το πούμε. Λέμε μόνο τι κακέ που πάντα ναι, θα υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί μέσα δεν υπήρχαν αυτή την αιστεία. Ναι. Για να φιλοξενεί φτωχού φοιτητέ από την επαρχία που. Η οποία έχει και και είχε καταληφθεί και επομένω δεν μπορούσε να πάρει μέσα μια ναι, ιερόδουλη. Όμως... Μισό λεπτό. Και διάφορου άλλου. Αν αυτό είναι σοσιαλισμός, να ανεχόμαστε αυτό. Εγώ είμαι ο αυτό σχέση Λοιπόν, αυτό. λέω το εξή. Έχει μεγάλη σχέση. Το θέμα είναι. Με χιφυράνει τελείω. Όχι, είναι Το θέμα είναι οι καταλήψει και κάνει εδώ κριτική στο Πασόκ για κάτι που συνέβη το 2009. Μπράβο. Το, το στρίμωξε. Άμα θέλει να σκάλει, βέβαια, τι θα κάνει. Και ρωτάει ο Κούτρα και ο Τζούνου τι σχέση έχει όλο αυτό που μα λέτε για την τότε κατάληψη το 2009. Και επιμένει. Κάνε και... στο Πασόκ και τα το 2012 στην κυβέρνηση. Ναι, δεν έχει σημασία. Ενιά, τώρα. Τι, τι λέμε, σημασία. Το 2012 ήρθε ο Μαρά. Ναι, γιατί και μετά ήταν και μετά το 2012 η κυβέρνηση ήταν κιόλα. Δε, αυτό με εκεί κόλλησε Εκεί κόλλησε Όχι αλλά να κολλήσουμε και κάπου Μου λέει το 9 επιχειρήματα Με αυτό λέω έχει τον Πασόκο δίπλα Και αντί να πει κάτι άλλο για το τώρα Ανασύρει και θυμάται την κατάληψη Με την ιερόδουλη το 2009 Και της λένε τι σχέση έχει Και επιμένει και συνεχίζει η κυρία βούλτεψη τι σχέση τι σχέση Λοιπόν λέω το εξή. Έχει μεγάλη σχέση Σητή. Γιατί λέτε ότι έχετε λύσεις Λέτε τι έχετε λύσει για τη στέγαση Βεβαίως. Αυτό δεν είναι στέγαση για τους φοιτητές είναι. Ωραία ναι. γιατί λοιπόν το 9 πέρατε. το 10 που Αφήστε τον στην κύριο Καρχημάκη εδώ, Δεν μπήκατε να λύσετε α, Αυτή την κατάληψη με τις Γιατί δεν το κάνατε τότε Είχανε κέρδος <laughs> <laughs> Κάνε την τζατσά <laughs> Το είπε Κοντά ήταν να το πει όμω, γιατί δεν το είπε Βγαίνεις είσαι πολιτικός σήμερα, βουλευτής, τώρα, γιατί ναι να αλλά είναι τώρα, τώρα, ωραίο Βγαίνει και θες να τριμώξει τον άλλο απέναντι να του πεις ότι είσαι συνεπής ναι. άρα μόνο εμείς είμαστε συνεπείς, άρα να ψηφίζετε εμάς και χρησιμοποιεί παράδειγμα από το 2009 16 χρόνια πριν που έχουν αλλάξει 5 πρόεδρες του, του Πασόκα από τα επιχειρήματα δεν αλλοιώνονται τα είχε τότε, το, το είχε τότε ως επιχείρημα, το ανέσυρε Το... το λογισμικό. Ναι, και... το έφερε. Και το έβγαλε. Ναι, έψαξε. Ναι, αλλά το. έχουν το... αλλάξει 16 χρόνια, 15 χρόνια μετά είμαστε. Και... Δεν έχει ιερόδουλε τώρα. <laughs> έχει είναι η αλήθεια. Καλά, εκεί δεν ήταν γιος του δικού του στελέχου. Δεν είχε πάρει την Τζούλια μέσα στο πολεμικό μουσείο, Στο πάρκινγκ. <laughs> ε? Και λέγει τι ιερόδουλε του. Πιο πρόσφατο είναι αυτό. Λέγει Επίση παλιό είναι και αυτό. Παλιό είναι αυτό. <laughs> αυτό. Δεν είχε γίνει. Είχε γίνει κάτι. Ε. Ε, συνεχίζει η κυρία βούλτευση. Λέω το εξής, yeah. εγκλημα, η εγκληματικότητα δεν θα πάψει να υπάρχει Ούτε yeah. η βία yeah. Εχθέ μπήκαν σε ένα πανεπιστήμιο της Πολωνίας Ένας με ένα τσεκούρι και σκότωσε μια τι γυναίκα Άρα, στην άλλη φορά στην Ουψάλα Λέω ότι τι σκοπό έχεις ως κυβέρνηση Εγώ δεν αρνούμαι την κριτική yeah. no. Λέω, λέω τι σκοπό έχει ως κυβέρνηση για Να, να για... περιορίσεις αυτά όχι, τα φαινόμενα όσο μπορείς Πω, τώρα εγώ με, με, με το πλευρό των συγκεκριμένων δημοσιογράφων <laughs> την απόγνωσή την του. Τι, τι, τι τι γιατί την καλέσαμε. Τι απάντηση βούλτεψε στα έκτροπα που συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια. Τι. Ότι Πορνες. στην Πολωνία, όχι πρώτον, πρώτον <laughs> εσεί Πασόκη, μην μιλάτε γιατί είχατε πόρνε. <laughs> δεύτερον, στην Πολωνία μπήκε ο άνθρωπο με το τσεκούρι και σκότωσε. Άρα. Έχουμε σκοτώσει εδώ με τσεκούρι Όχι. όχι Κάποιο που για σκότωσε βέβαια, αλλά. Μέχρι, ή δεν ξέρουμε. Μέχρι εκεί ήτανε. Στην Ορβηγία κάθε τόσο μπαίνει με το καλάστικο. Μην μπω για την Αμερική. Είμαστε πολύ καλά. Εκεί θέλει να καταλήξει. Γιατί ναι, και α. στην Ουψάλα τα ίδια έγιναν. <laughs> και στην Ουψάλα <laughs> τα έχει πει <laughs> ο Βίρονο Πολύδρα. <δεράστα>. Ναι, μπράβο <laughs> ναι. αυτό. <laughs> και στην Ουψάλα <laughs> το ίδιο έγινε. Αυτό, <laughs> αυτό ακριβώ. <laughs> Οπότε πήγε με επιχειρήματα σήμερα. Η βολήτευση είναι θεά. Είναι πάντα με επιχειρήματα. Δεν είναι βολήτευση. Θε από τον Κολόχατο, θε από εδώ. Πάντω είναι πάντα. Είναι κάτι λένε, κάτι μαδούρο παίζουν πάντα και τέτοια επιχειρήματα. Κάποια μη τι λέει <κουτρας> δεν έχω καταλάβει τίποτα και το απαντάει. Κύριε Καρχιμάκη, πριν απαντήσετε, εγώ δεν έχω καταλάβει τι λέτε. Δεν πειράζει. Δεν, δεν έχω καταλάβει. Δέντε. Εγώ ρώτησα τι χρειάζεται. <σφυλί> Μπράβο. <σφυλί> δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουν <σφυλί> οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να καταλάβει εσύ. Τώρα τι καταλαβαίνουν οι άλλοι είναι ένα επίσημο Ε, καλά τώρα ναι, Είναι καταλαβαίνει, ποιο σου Εσύ ναι. που γράφει, θα μπορούσε να φανταστεί αυτό το δε ρόλο. Δεν το γράφει. Τη βούλεψη δεν τη γράφει σαν ρόλο. Λέει πολύ τραβηγμένο, πολύ καρικατούρα την έκανα. Να το μαζέψω λίγο. Και θα μου λένε ότι αυτά Έχει, δεν συμβαίνουν σαν... στην πραγματική ε, ζωή. Ή ότι γράφω σαν το. Παρακαλώ. Ρίγα. Μωρίγα. Ναι, θα λέγανε. Τραβηγμένο ρόλο. Η βούλεψη άνετα είναι ρόλο και στου τάβλου Ερία Τζαήμι. Και στη ψυχή θα παραδώσει <Και> μωρή Και σε εκείνη. όλα αυτά Στο κάτω παρτάλι, <Και> παρτάλι. Κανόνικα <Και> είναι Εκεί Εκείνη <Και>, και το μισό κοινοβούλιο <Και> Να πάει στο κάτω παρτάλι Αλλά είδες όμως τι ωραία και τι ερμηνεία Γιατί είναι και, <Και> παίζει Εκεί <Και> τα κάτω παρτάλια Πληθυνείτε όμως είναι τα πατήσια Δεν είναι ένα το πατήσι Είναι πάρα πολλά τα πατήσια Τα παρτάλια είναι πολλά δεν είναι ένα Βγαίνει ο κ. προχθέ προχθές Και ρίχνει στο δημόσιο λόγο αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Να μεταφέρουν του μεθυσμένου οι ταρήφε και θα πληρώνονται από το κράτο. Βγαίνει ο Μαρινάκη στον τον ακυρώνει. Και βγαίνει ο Κυρανάκη χτε, και μετά επιμένει. την ακύρωση, και επιμένει. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα την επιμονή του Κυρανάκη με κάποιο τρόπο, χωρί να το πει. Διαφωνεί με τον Μαρινάκη. Έχετε να πει, βγήκα εκεί που βλακεί. Το συνεχίζει ο. το να συνεχίζει κάπω για να το σβήσει. Το θέμα μεταταξύ το, το αποσύρετε, γιατί κατάλαβα ότι ο κυβερνητικό είπε δεν μελετάτε αυτή τη στιγμή. Ακούστε. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο είπε και συμφωνώ σε αυτό ότι ο φορολογούμενος δεν πρέπει να πληρώνει κάτι τέτοιο. Εδώ όμω πάμε και φτιάχνουμε ένα ταμείο από παραβάτε. Φτιάχνουμε ένα σύστημα στο Υπουργείο Μεταφορών μαζί με το Ψηφιακή, στο οποίο θα βάλει τι κάμερε, το οποίο θα αρχίσει να εισπράττει πολλά έσοδα με βάση το παράδειγμα των υπόλοιπων χωρών από τι ψηφιακέ κλήσεις οι οποίε θα αποδίδονται με αυτόν τον τρόπο από τι κάμερε. Άρα... Άρα λοιπόν αυτά τα χρήματα των παραβατών ναι. και όχι την ευρία έννοια των φορολογουμένων. Τα, τα χρήματα των κλήσεων που έρχονται από παραβάσει όπω. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρέπει να πηγαίνουν, και αυτό λέει και η στρατηγική μας, πρέπει να πηγαίνουν σε μέτρα για την οδική ασφάλεια. Ένα τα μέτρα τα οποία οφείλουμε να εξετάσουμε, διότι βγάζουν ε, ε, κόσμο ο οποίο δεν πρέπει να οδηγεί, βγάζουν το δικό του τιμόνι, είναι και αυτό. Επιμένει και απαντάει στο ότι θα πληρώνουμε όλοι του μεθυσμένου ή θα πληρώνουμε όλοι για να μεθάνε κάποιοι για να του μεταφέρει το. Και λέω δεν θα είναι όλων τα λεφτά, θα είναι των παραβατών ταξιδιών. Α, κάπω. Επιμένει, επιμένει στην πρότασή του. Αυτό δηλαδή ήταν το θέμα. Το ταξιτζίδες... Από πού έρχονται τα λεφτά τώρα είναι ναι. το θέμα. ότι οι ταξιτζίδε λένε εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέσα κανέναν τέτοιον γιατί κάνουν όλοι με τους μέσα στο ταξί <laughs> <laughs> Και δεν μπορεί αυτό να το ελέγξουν, να το επιβάλλει. Δεν μα απασχολεί, δεν τον απασχολεί Όχι. τον κυρανάκι εδώ. Δεν, δεν, δεν τον παίζει. νοιάζει καθόλου τι κάνουν οι Και να ακούσουμε και το μαρινάκι πώ τον αδειέσαι. Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας χορολογούμενος. Δεν θα επιδοτείτε τέλο πάντων Κάποιο για να πίνει. Προφανώς. Έτσι. Θα κάνει το Υπουργείο μια σειρά από πράγματα που ήδη κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τρένα και στα υπόλοιπα που το σώστε για παράδειγμα να Λέστη. διευρείτε το ωράριο του μετρό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Δεν Λέστη. πρέπει να πω. Έτσι. Όχι, ο κυρανάκης μπορεί να έχει άλλη αποψη Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, θα το συζητήσουμε Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντως Όταν βάζεις βέβαια κυρανάκη υπουργό ή υφυπουργό Τι περιμένεις να έχει τώρα Για Αυτός ανακοίνωσε. είναι κατηγορία Μπογδάνου Μέχρι χθε ήταν Του συνάδελφό μα. Ναι, ναι, δεν λέω Μέχρι χθε ήταν στο Twitter ο Κυρανάκη Στην ομάδα αλήθεια. Τώρα περιμένεις κάτι διαφορετικό Όχι, σα yeah. ίσα. Αυτά είναι όλα να ανακαλύψουν και οι Μπράβο, Όλη είναι να ανακαλύψουν γιατί... και οι Διακού Μητσοτάκοι. Και μου έκανε follow. Φέτων εδώ. <laughs> έτσι θα πει με αυτό <laughs> μου έκανε follow. <laughs> Τι είναι. <laughs> κάτι Σαν ρόλο από παραμύθι. Α, δεν μιλάνε έτσι. Συγγνώμη. <laughs> <Δεν laughs> Α, μιλάει κανονικά. Ο <laughs> δεν, δεν είναι ρόλος αυτό που ακούμε. Δεν ξέρω. Πάντως... Είναι αυτό σε κανονική ζωή. Ε, το Σάββατο, στο γήπεδο του Πανιονίου, το Σάββατο μεθαύριο 10 Μαΐου του 2025, από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι, υπάρχει αιμοδοσία. μας Ως. το στείλανε και οι άνθρωποι του Πανιονίου. Πανιόνιο. Ναι. Ε, οπότε, όσοι θέλετε, είστε κοντά και θέλετε, χρήσιμο είναι, πηγαίνετε. Δώστε το αίμα, να σου δει άνθρωπο. Το αίμα παλιά. Πριν η κυβέρνηση. 10, 10 λεπτά από τη ζωή σου σώζει. Ζωέ, Φτάσαμε στο τέλος για Αυτό σήμερα. Ήτανε. Κι όλας. Ναι. Oh, δεν θέλω. Όχι, θα φύγεις. Και τι θα ακούμε τον πιέρο τώρα, να λέει λεφτά. Όχι, δεν έχει πιέρο. Τι έχει. Έχουμε ένα τραγούδι έτσι μετά λίγο. Μετά το πιέρο το τραγούδι, Δύο yeah. λεπτά είναι το τραγούδι που το βάλαμε έτσι επειδή είναι δυναμικό και, γν, και γνωστό πολύ. Μετά διαφημίσεις και μετά είναι ο πιέρο. Ωραία. Οπότε, γεια σας. Γεια σας.